Όποιο κόμμα και να βγει από αυτά τα τρία και το άλλο το Δεκανίκη, το Απολυπάδη θα εφαρμόσει την ίδια πολιτική γιατί είναι μνημονιακή δέσμευση. Αυτά τα τρία κόμματα έχουν ψηφίσει και τα τρία το μνημόνιο. Και επειδή ο τσακωμός είναι για το ποιο θα το κάνει καλύτερα. Γιατί όποιος το κάνει καλύτερα θα πάρει και το κάτι της του παραπάνω. Γι' αυτό το πράγμα τσακώρονται. Τώρα επειδή εγώ είμαι άνθρωπος. Δεν ξέρω αν, ε, αν είναι εντύπωσή σας γι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 Έλα, Αποστολή! Έλα! Ο Ναφρικό είμαι! Αχ, Ναφρικό! Να σου... Τώρα θα ψηφίσει τι δεύτερε! Δεν θα είμαι κάτω! Πάλι! Πάλι! Ε, δεν σου είπα, Πάλι με χρόνια, με καιρού! Πάλι!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 Δεν Τι κανό. Τι Καλά είναι τίποτα. Σέραν για να προσθέσουμε λιγάκι κάτι από αυτά που έγιω τρίνο πριν για την προσπάθεια έκταση που έγινε χθε στον Άγιο Αγλία. Εγώ τον ξέρω το θεωρώ που ήταν εκεί. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα μόρκο που καθένα φτιάχνει η δουλειά. Εγώ θέλουμε Είμαστε. να δείξουν τα χαμόγελαφια οι αλλεργική, το να πιθανόν ένα στο αλλιώ το κέι. Ένα σημαντικό τοιχείο ότι ο Θοδωρή, από εκεί περνούσε από το μητυχα. Δηλαδή έτυχε εκεί τη στιγμή και περνούσα το παλικάρι εκεί απέξω. Σε αντίθεση α πούμε με άλλου προτευμού επειδή το πάμε, έχει δώσει τηλέφωνα. Και λέει ότι όποιο χρειάζεται και θέλει βοήθεια και τα λοιπά. Έχει δώσει τηλέφωνα και πολλέ φορέ αυτό γίνεται οργανωμένα, εκεί έγινε τελείω τυχαία. Έτυχε να περνάει απέξοδο ένα κουμουν εθνεί. Αυτό ο ένα που υπήρχε και απέξω, κάλεσε και του άλλου και σταματήσαμε την έκθεση τη συγκεκριμένα γυναίκα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε μετά να νιώσει λίγο κάπω ευέσυτο στην περιοχή. Φίλενε εκπροστόρισε το μαραντζήδινε. Α, ήταν ο Μαρατζή εκεί να κλάψει. Με Κατηγορούν ότι ερωτομπόμε το ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι προδευτικό τηλεύθερο. Δεν ξέρω πόσε φορέ πρέπει να το δηλαδή. Τόσο... Όχι, θέλει να το παρατρύνει, να τη πει ότι αυτή θέλει. Μάλλον, κάτι τέτοιο θα πει. Λογικά, να το πάρει. Γεια σου ρε Αποστολή. Yeah. Ήθελα να αφιερώσω κάτι για το μαρατζίδι. Ελπίζω να μην έρθει η στιγμή που θα πρέπει να κάνω δήλωση. Αποκηρύσω τον κομμουνισμό και τι παραφιάδε του. Εκεί που κρεμάγαν οι αντάρτε και οι καπετανοί, τάρματα, τα φυσικλήγια και τα αυτόματα. Τώρα <laughs> κρεμάει ο μαρατζίδι τα γουρνοτσάρουχα των ταγματοσφαλιτών. Αποσταλές. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, σημαίνει η επαστέλλη μου. Αυτή η αρχόγουλου γιατί μου έκω από που έλεγε για τα εργασιακά δικαιώματα. Κατάργησε όλο των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτά δεν είναι το δίκαιο. Αυτά είναι η νόμιμη του αλλά δεν είναι το δίκαιο. Τι βαθερό που έκανε τον νόμο αχτιόλου για τι απεργίε. Η Αξιώλου έκανε τον ώμο Αχτιόλου. Πολύ ψονιστικό μου κάνει. Για τι απεργίε, βέβαια έτσι ομάδα. Ελλογικά η Αχιώλου θα τον έκανε. Ε, ε, για να λέγεται Αχώβου, υποθέτω. Το... Ή κάποιο το... φανατικό τη Αχτιόλου. Τζονακόπουλο, α πούμε. Αυτό, θα σου κάνω μήνυση. Επίση, αυτό με τι τριετίε μόνο αν το επιτρέπουν τα δημοσιονομικά. Είκανο λάθο, βέβαια, εγώ τα θυμάμαι. Βρήκατε θα... το και εσεί και χτυπάτε τον πεσμένο τώρα, είναι σωστό. Εντάξει, δεν είναι σωστό. Όλα θα... το κάνετε όμω. Θα, θα θυμηθώ τώρα, παιδί μου. Τώρα λάθος. θα θυμηθεί. Ξέχνα και τίποτα. Λάθος. Τόσο λάθος. πολύ σε πιέζουν λάθος. να ξεχάσει και εσύ κάτσε και το θυμάσαι. Γι' αυτό τρογόμαστε. Γιατί θυμήθηκα τώρα ότι υπερασπίσετε τα εργασιακά δικαιώματα. Τρογόμαστε όσοι θυμόμαστε. Μη θυμάσαι ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δεν βλέπει ένα 20 Που δεν θυμόταν τίποτα. Έλα, ρε. Έλα. Του κάνεις. Καλά. Να κάνει καμιά παράσταση Αθηνά. Όχι. Γιατί. Θεσσαλονίκη 19 Ιουνίου. Όχι, όχι. Πρέπει να κάνει και στην Αθήνα. Έ, έκανα έκανα στην έκανα. Αθήνα. Γιατί δεν ήρθε. Δεν ήρθε γιατί δεν μπορούσα. Την ε, ε, α, εγώ τι να κάνω τώρα. Να ξανακάνει παράσταση. Α, οκ okay, να Κατάλαβα. Ναι, βεβαίω. Πριν τι εκλογέ ή μετά. Κάνε και μετά τι εκλογέ. Εξάλλου θα πάμε. Σου δίνω και τίποτα μα θε. Τι μιτσοτάκικα θα πάμε. Δεν ξέρω, κάτι θα βρούμε. Ελληνοφρένεια! Ναι, ναι ίδια! Παίρνω τηλέφωνο από το νησί της Τιούτσας! Ποιο νησί είναι αυτό? Η Καρία! που βάθηκε στο χρώμα τη στο κόκκινο Ναι, ναι, ξέρω Αυτό ήθελα να πω και να φύγει αυτή η απόχρωση πράσινο μαύρη πλε που υπήρχε μέχρι τώρα Μάλιστα, θα τα βάλουμε με τα χρωματιστά χωρίς χρωμοπαγίδα Ακριβώς, και να έρθεις και στην Εκαρία θα σου γεμίσουμε για ένα λίπεδο να τα πεις εκεί πέρα Σε πανηγύρι? πανηγύρι, τι πανηγύρι, άλλο θα πεις Όχι πανηγύρι, για τα πανηγύρια Όχι, απλά κάντε πανηγύρια συνέχεια Θέλω το σιγάμι κλάψω του Αγγελάκα, μια που τώρα έχει και το καινούριο του βιβλίο. τον κύκλο, θα πω, Στα του μοναδικά να φέρνω, Και πω ο κόσμο τα εγώ καλά είναι ένα σοπένο, και όταν Που να πάω κρυφά, κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είναι μικρό, πολύ μικρό για να τα αλλάξω. Και άμα θέλει, κάνω νίξη με μαλακίε που λένε Μητσοτάκιδε, τσίπρε και αντουλάκιδε. Με διάφορε εξαγγελίε τύπου άρθρο 16. Και ξέρει το, εσύ θα τα κάνει εκεί, θα τα μεγερέψει. Και να βάλει το σιγάμι τράψω. Να ακούγεται σιγάμι τράψω, σιγάμι φοβηθώ. Από όλα αυτά που λένε αυτοί οι μαλακίε. Μαγόμενα χορό. Πρέπει, και θα το κάνουμε, να απελευθερώσουμε την ιδιωτική εκπαίδευση από τα ιδιώτυπα δεσμά του κρατισμού. Την αλλαγή του άρθρου 16 του συντάγματος. Λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις, ας πούμε, ε, ξέχωρα από το κράτος, πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρτ, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Εμεί δεν παίρνουμε εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο κύριο Βαρβαγιάννη. Ναι, ναι. Είμαι ο Παγωτατζή. Σας τηλεφωνώ πρώτη φορά που χρόνια σας ευχαριστώ, Γκούρου, Γκούρου, Γκούρου. Ποιο Παγωτατζή. έχει άλλον. Παγωτατζή. Έχει έναν έχει ένα γυμιστεριακό, μια Α, να δηλωθεί εσύ. Άντε Σε ποια Είχο... περιοχή Παγωτατζής? Στη δυτική Ελλάδα. δεν anyway. Είναι λίγο άκυρο, άμα χωράει 4 Και Μια φορά θα για πάντα θα πείτε. Σαφέ την αποστολή, Ναι, ναι. Γεια σου, γεια σου, να σε πω. τηλεφωνώ. Hello Jason γεια σου. Στα γαλλικά πώ είναι, Τζέισον. Γαζόν, γαζόν, γεια σου, γαζόν. Θέλω να κάνω δύο παραγγελίε. Τι θέλω να βάλω τώρα για τις εκλογέ, Κορονοϊού. Είναι αυτό που λέει. Άλλο γαζόν, Τουν, Τουν, Τουν, Τουν, Τουν, Τουν, Άλλο γαζόν. όχι, Northern... okay. <že> ναι, εντάξει έτσι, ήθελα να βάλει το δυστυχαίο σε λάθη σουρή Που το είχε πει ο Μαχαιρίτσας Με τον Ζουγανέλη, Ζουέκη Γούστο Και με τον Πασχαλίδη, άμα είναι εύκολο Και ήθελα και για το να βάλει το Arrested the President του Ice Cube. Και ήθελα να σου προτείνω να κάνει κάτι παρόμοιο που είχε κάνει ο Κοέν που είχε πάει τη του πολιτικού στην Αμερική. Κάποιοι είχαν να Τι το Ναι, το έχω δει, το έχω Είσαι, Είσαι Μπορεί να με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 Το λεουνιά φιέρωσα μπορεί. Το ρεμπέτικο το συγγενούν πρωθυπουργοί. Μια μέρα θα πεθάνουν και θα πεθάνουν. Βάλε μέσα. Λεβέντι, βάλε μέσα. Όλα. Να βάλω και έναν αδερφό του άδων. Υπλέ, θα μα σκοτώσουν δηλαδή. Μέσα, όλα. Έτσι για να κουστάρουν την ευκαιρία, κυρίω έχουμε. Αυτό δεν θα βάλει. Όσοι συγγενούν πρωθυπουργοί, όλοι του θα πεθάνουν. Να πεθάνουνε μηδέν οι ώρε του. Του κυλιγάει ο λαό για τα καλά Ο Θεό να στείλει καρκίνο. Στο μυθωτάκι και όλα του τα σόγια και στον Παπαντρέου και όλα του τα σόγια. Του κυνηγάει ο λαό για τα καλά που κάνει. Η κρεμάλα σε περιμένει από τον κυρίαρχο λαό, συγχαρητήρια. Πώ οι χενούν πρωθυπουργοί, όλοι του θα πεθάνουν. Θα μα σκοτώσουνε, δηλαδή. Και όταν φοβούνται, πω μπορεί να τρελαθώ. Μου λένε να πάω κρυφά, κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πω αυτό το σκηνικό. Με μικρός, πολύ μικρός, για να τα χάρη για την παρακολουθία όπως και σε λέγε. Σε γιατί είναι η νέα και ο νέο Μέγα καλά, είπε για το Μέγα Αλέξανδρο. Το είπε. Και να βάλω Από δεν το, maiden, το παίξω στην Ελλάδα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ. Θα το ακούσουμε από σένα, ρε. Ε, δες, το <laughs> Σε παρακαλώ πολύ κάτω. Αλεξάνδερ the Great oh, Άλλη μία, άλλη μία, μ' άρεσε. Αλεξάνδερ the Great του -tru -tru -tru -tru. Ναι, Πάω στο μπάνιο να τελειώσω. Λοιπόν, πάντα όμως και με την παρασκευή, σε παρακαλώ. Είμαι Ελληνίδα πατριώτησα γονίστρια. Είμαι ήρωος του 21, του 40, ο νέος ο Μέγας Αλέξανδρος. Αλεξάνδερ the Great y voy a irse a tu ser una de Γελιά, αυτό το αφιερώνω και, στο και στον αναρχικό χώρο. Γιατί με αναρχοκουμούνισε το Από το 12ο πίθηκο το τραγούδι ξέσπασμα. Φύλε, είναι ώρα νομίζω. σω τελικά εγώ να είμαι τρελό. Ω η την έκαψα για φω. Με κατηγορούν πω είμαι ηθικό. Μόδα είναι ένα επάσταρδο υπούλο και κακό. Να γίνει ο σκάφο όπω ο κόσμο αυτό. Ο ένα κατηγορεί τον άλλον. Διαχωρισμό. Ανθρωπινό εκφυλισμό. Κοινωνικό διασυρμό. Όλοι το παίζουνε κουφή και ασβαράει ο συναγερμό. Ίσως τελικά εγώ να είμαι ο τρελός Όσοι άνθρωποι απέμεινε της σκότως ο λιός Έχουμε πόλεμο μην το γελάς μωρό μου Εγώ είμαι ο παράξενος, εγώ είμαι ο τρελός Συγγνώμη, <στασκοί September> δεν έγινα ρομπότο, ξέρω φταίω <στασκοί> Να σκέφτεσαι πλέον σε αυτή τη χώρα είναι μοιραίο Φεύγω για το Γολγοθά μου, κεφάλαιο τελευταίο Γαμημένη με ο άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο <Happens> Θέλω να μου βάλεις από καταχνιά το όνομά μου είναι άνθρωπος. Πάλι. Το έχει βάλει. Δεν μου το έχεις δει ξανά. Το είχα πει αλλά δεν το έχεις βάλει. Ε, το είχα Μαλή. βάλει βρε Παπάρα. Mm. Θα ξαναακούσω τι πάλι σε κομπές γιατί δεν το έχω ακούσει. Ναι, μπράβο. Θες κάτι άλλο <στα> να βάλω? Άμα το έχεις βάλει, βάλει από πανούσι τώρα που έρχονται οι εκλογές, το Αλέκα. Κοιτάω το μωρό μου στην κούνια. Και βλέπω σαμπουάν και σαπούνια Παιδικές τροφές, καφές, σάι, χαμομήλι, κακάο, μεταλλικό και ανθρωπούχο νερό, αψητικά, χυμή, φρούτων Κοβρέτες, σερβιέτες και πάνες Φρούτα νοπά, λαχανικά νοπά, λαχανικά κατεστημένα, λαχανικά θετριμμένα, μέσα, πατάτες, ζάχαρη, σοκολάτες Ποτέρνες αδίσταχτες Είσαι μαμά σου, τη δικές σου Μισέ ατελείωτες στήσεις Κάβλα Να γλύφω τις διαφημίσεις <Κι> Συνέχεια ή συνέχεια σε λίγο Μεταράω τεράω νεκρούς στις ειδήσεις. Τι πιο σύνηθες να συμβεί Το πριν, το μετά, λίγο απ' όλα Τα φάω κι από Το μαλάκιο για λατζή Χαδηγήσω, ουθένα δεν ελπίζω Σε και σε Καλημέρα! Θα μας ψηφίσει, τι γίνεται, Καμίσου Έτσι, θα μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα με συγχωρείτε, πήγαμε από τον Άγιο Σόντρο στη Φανερωμένη. Με συγχωρείτε, Θα πάω να κλείσω μια φυσική. Sigma, mi fobi tho. Sigma, mi glapso. Sigma, mi fobi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 Με αυτό. Έχουμε και εμεί κριτήρια. Έχουμε ζωέ. Μιλάμε με ανθρώπου στου Περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα που καθένα θέλουμε να τα χαμόγελα. Η των να ένα Το χέρι. Σας. Γεια σα. Είμαι ο Δημοσθένη από το Κοροπή. Και είναι αυτή είναι μια απάντηση για σας, που σας λένε και από πού παίρνετε. Δημοσθένη από Κοροπή. δεν έγινε αυτή η ερώτηση. Τι μου είπατε. Είπα για. Παρακαλώ. Γεια σα. Τι θέλετε. Ένα τραγουδάκι για του εργάτε που χάσανε τη ζωή του στο πέραμα στη ζώνη. Τον Active Member το είναι θυσία. Είναι σε ευρωπαϊκό βωμό. Μιλάει ακριβώ η αποστόλη για αυτό το ατύχημα ακριβώ. Κάπου κι εσύ θα έχει ακούσει ιστορίε. Ή από εδώ και εκεί τι μαρτυρίε για εργάτε που χαθήκαν στο πέρα πέραμα στη ζώνη. Για ένα μέρο κάμα το που πουτόνι, ροσκοτώνει για ζωέ. Καμασμένε πάνω στις καλωστές να δουλεύουν, μουρμουρίζοντα το χθε. Για ένα εξάρτημα το οποίο άξιζε 10, 20 ευρώ, μια ασφάλεια. Αλλά στο το του γερανού, το οποίο έβγαζε το πτερίγιο τη προπέλα στο πλοίο αστερίων, έφυγε όλο το πτερίγιο και καταπλάκω τρει συναδέλφου. Ο ένα δυστυχώ σκοτώθηκε επί τόπου, έμεινε στον τόπο. Και αυτό το κράτο που να δει να μονα βάλει.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 No, Κάνε μου μια κοπτόρα από την την Παρασκευή. Ναι, yeah. Βάλε αυτά τα ωραία λόγια που είπε το και χθε ο Θεοδόση. Βάλε από Λάρκο, βάλε από το πέραμα, από χθε τι δηλώσει που έκανε ο πρόεδρο του Σωματίου Και βάλε από κολεκτίβα το WITZ Οι νόμοι καταργούνται όταν είναι άδικοι. Ο πρώτο ή ο δεύτερο ήταν. Οι νόμοι όταν είναι, είναι άδικοι καταργούνται μέσα από αγώνε. Γι' αυτό είναι, είναι πραγματική πρόοδο. Ενώ πρόοδο δεν είναι να πηγαίνουν άνθρωποι έξω από τα μαγαζιά τη που δεν προστάνε Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ας έρθει ο κύριος Μητσοτάκης που διαπίστωσε χαμόγελα των εργαζομένων εδώ πέρα στην Απικοπισκευή ας έρθει να μας πει πέρα τα χαμόγελα που μας χτίζονται αυτά καράβια και επισκευάζονται για να πλούτήσουν μερικοί να είναι ντροπή και έσχος Ψηλά το κεφάλι αλάνια και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε. <σπα� <Cuba> <σπα�αλής> Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας των άλλων. ό,τι έχουμε είμαστε εμείς.